Δεν σε βλέπω αγόρι μου. Πού στολίζεσαι με τα πολυτά, Σου με τα σήματά σου, με τα σου. Πάει και τα υπόσημά σου, Πάγει κάτι όμως. pero sí por para la colgaste antes que Deutschland! Deutschland y τα άγγερες, έτσι, έτσι, να τα θα τα αποστοβούσαι, τα κραίγματα τα χωράφια, σωτανά, αφέγερ, κι άμα δεν θα <ΣΙΟΥΟΥ> <Εδώ. Υπό Εσύ σνοί> Σας πω κάτι είσαι το οποίο είπε ο κύριος Πούτιν στην κυρία Μέρκελ Ο κύριος Πούτιν γύρισε μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους Κοίταξε τη Μέρκελ και για ένα ανάλογο θέμα όπως το μπουικό που γίνεται στην Ρωσία Ανάλογο με αυτό του μνημονίο είπε στην κυρία Μέρκελ το εξής Ο γάμος στην πατρίδα μου δεν τελειώνει παρά μόνο με γαμίσει Επομένω κυρία πρέπει να ξέρετε ότι το, το μνημόνιο ήταν γαμίσει Στοραπερά σαμπεντέφο. Σοφή, Σοφή Μαλαγιέρ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ, τέμπτης, πια να από σάββατο κυριακή θα περναθούμε 22.12 και ίγκεκε η μεγάλη ώρα η ώρα των χρησμών έτσι όπως είχαμε συνηθίσει να λέμε φουλ του άστρου μέρος πρώτο διότι θα έχουμε επανάληψη στις 22.12 στις 29.12 και θέλω έτσι να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε βράδυ πέμπτης με κρύο και μας ακούτε, ε, νομίζω ότι θα πάρουμε την πρώτη δόση, ε, προβλέψανο εννοώ. Ε, και ευελπιστώ ότι η δόση αυτή θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το τι έρχεται μαζί μας. Έχουμε το σαχαροπλαστείο της Ελένης, Ελενάρα έχουν χρόνια πολλά... Ευαγγελιστρία 23 στον Πυρεά δύο Έντεκα εκοναι ειμέρα με γλυκά παραδισένια. I... Λοιπόν. Και όπως είπαμε ε, στα ζαχαρο, στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε βέβαια τα καλύτερα γλυκά με δίπλες Συν και πιο προχωρημένα, αυτά είναι τα πολύ light ε, Αυτό είναι πραγματικά να είσαι τσιχαντιστής και να σου πει θα πας στον παράδεισο Να ζωστείς με κριτικά, να τρως όλη μέρα γλυκά, όχι τώρα 72 παρθένες που εντάξει άμα είσαι και σωστός άντρας πόσο καιρό θα μείνουν 72 παρθένες δεν ξέρω λοιπόν οπότε γλυκά από την Ελένη για να γλυκαθεί η ζωή σας γιατί με Τσίπρα μην περιμένετε εν πάση περιπτώσει μαζί μας είναι και το κατάστημα χάντρε. τα 2.56 με αξεσουάρια με, με πολύτιμους λίθους ε, έχει και εργαλεία μπορείτε δηλαδή να πάτε και με Πολύ λίγα χρήματα να φτιάξετε τα κοσμήματα της αρεσκία σας, να τα δωρίσετε Γιατί πλέον έτσι όπως έχει γίνει μας είχαν μάθει βέβαια από παλιά ότι η πράξη μετράει και όχι το... η αξία του αντικειμένου Βέβαια παλιά μας να κανένα κανένα μουφα, κανένα φτηνιάρικο τον έλεγε στο γύφτο. Ενώ τώρα με την κρίση που υπάρχει λες πάλι καλά που με σκέφτηκε και βέβαια για τους φίλους μου, τους καρτάσιδες από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει και το σωματείο σχολή Σαολικουμφού, η αληθινή τραπος με Ρόου Τσουάν, που είναι η πρόγονος του γνωστού ΤΑΙΤΣΗ, εκείνο ο φίλος ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, οδός Τενέδου, 43, κάτω Τούμπα, αρρώστια εκεί πέρα, 6,94, 9,84, 94, 9, 84, 94 47, Καραρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με τιμάτε με τη ραδιοφωνική σας παρουσία. Ε, ο Πάολο Κουέλιο είχε γράψει στο βιβλίο του «Στις όχθε του ποταμού πιέδρα κάθισα και έγκλαψα» ο Κουέλιο δεν λέγε αυτές τις ιστορίες, όχι εγώ, που λέει υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ρισκάρεις να κάνεις πράγματα τρελά και αυτό βέβαια είναι και μότο τη ζωή μου. Ε, έχω ταχθεί σε ένα δύσκολο κομμάτι της αστρολογίας το οποίο... Έχει και τις επιτυχίε του και έχει και τις αποτυχίε του Έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του Αλλά συνήθως θα σας πω εμείς οι αστρολόγοι όπως και οι γιατροί και οι δικηγόροι ε, Μένουμε στην ιστορία από τις επιτυχίε, όχι από τις αποτυχίε, Δηλαδή βλέπεις ο μεγάλο μεγαλογιατρός, σου λέει χειρούργησε αυτό που ήταν στον τάφο Και τον έβγαλε ενώ έχει στείλει άλλου δέκα που ήταν να φύγουν Πήγανε στον τάφο και βρήκανε τον άλλον Λοιπόν, μια τρέλα ήταν η ραδιοφωνική μου πορεία Ξεκινήσαμε κάπου το Δεκέμβριο του 2014 Και σε όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη ραδιοφωνική πορεία Θέλω να τους ευχαριστήσω Τόσο τον Αλμπέντο Όσο τον Γιώργο τον Καρποδίνη Όσο και βέβαια και τη Γεωργία την Κουμπούνη Που με κάλεσε στην εκπομπή της Θέλω επίσης όμως να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ Τον Μελωδό, τη Φέι, Που χωρίς αυτούς ο Ρέντζιμ δεν τίποτα. Και στι 7 εβδόμου βγήκαμε στον αέρα κόντρα σε λογικές και προβλέψεις. Ήταν μια τρέλα που, εντάξει, ξα... αν με ξαναρωτάγατε τώρα μετά από καιρό θα σα έλεγα να την ξανάκανα γιατί συνήθως για ό,τι λιθιότητα έχω κάνει στη ζωή μου δεν το έχω μετανιώσει, πολύ δε περισσότερο όταν έχω κάνει σωστές κινήσεις. Α, μέσα από αυτέ τι εκπομπέ οπωσδήποτε, ακούσατε πάρα πολλά πραγματάκια. Τα περισσότερα εξ αυτών ήταν αρκετά επιτυχημένα, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήμουν πολύ σωστός απέναντί σας, διότι μέχρι στιγμής, όσοι γνωρίζετε και αστρολογία, με τις όψεις που είχα του Ποσειδώνα, λειτουργούσα ένα 50-60% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν θα όσο θα ήθελα, αλλά θεωρητικά από τις αρχές Λεβάρ εκεί με τις εκλήψεις, που αρχίζει και ξεκουμπίζεται την κατάσταση Αρχίζω και πάω καλύτερα Έτσι μετά το Φεβρουάριο Σταδιακά Λέει ο χάρτης μου και ο αστρολόγος μου Ότι θα βρίσκομαι σε κατάλληλη φόρμα Και θα έχω πάλι στα κανονικά μου Για την εποχή επίπεδα που λένε και με τελόγια Η ουράνια είτε αρέσει σε κάποιους Είτε όχι Είναι η αστρολογία του μέλλοντος και γι' αυτό ξεκινάω και την πρώτη σχολή Ουράνιαν στην Ελλάδα με σκοπό να βγάλουμε έξι και άλλους τέσσερις κομμάτων που έχω μαζί μου δέκα άτομα αυτοί είμαστε και ένας εγώ, δύο μάλλον εγώ ε, να βγουν δέκα κομμάτων να μπορούν να σταθούν απέναντι στον οποιοδήποτε μέσα από την τεχνική της Ουράνιαν αλλά και την τεχνική του κυκλιστού κυκλώματο, μια τεχνική της κλασικής αστρολογίας Έχω καταφέρει και έχω προβλέψει όσα έχω προβλέψει και έτσι μέσα από παροτρίσεις φίλων και γνωστών ε, μέχρι το καλοκαιράκι θα κυκλοφορήσουν δύο βιβλία ένα για κλασική που είναι σχεδόν έτοιμο αλλά θέλω κάποιες βελτιώσεις να κάνω και ένα με ουράνιαν το οποίο και αυτό είναι περίπου έτοιμο ε, Το 2016 λοιπόν ήταν για άλλου εμάς τους κοινούς νητούς, α, Μια χρονιά Περίεργη θα τη χαρακτήριζα Μια χρονιά Ίσως αν θέλετε Ορόσημο Αφού Το, το οικοδόμημα Το ευρωπαϊκό μάλλον Ταρακουνήθηκε Και ταρακουνήθηκε σε τέτοιο βαθμό α, Το οποίο χτύπησε όλη την Ευρώπη της έδειξε ότι ο κόσμος όταν θέλει μπορεί να τα γυρίσει ανάποδα έγινε ένα υπετιθέμενο Brexit ο Φάρατς βέβαια μετά αυτό ο Άντρακλάς ο Άγγλος παραιτήθηκε μετά από 10 μέρες έλαβε μια γυναίκα η οποία φαινόταν ότι τα είχε πιο μεγάλα το Φάρατς αυτή παραιτήθηκε στη βδομάδα ε, η Βανέσα πως τη λένε αυτή η κυρία Μέη που είναι η αντικαταστάτρια του Κάμερων που παρετήθηκε και αυτός επειδή έχασε το Μπριμέιν το ε, ήταν ε, ο παδός του Μπριμέιν το δικαστήριο είπε να αποφασίσουν οι πολίτες και να αποφασίσει και οι βουλευτές η Σκοτία απειλεί με απόσχηση και θεωρητικά αυτό λέγεται Brexit είναι σαν α, Μου θυμίζει κάτι ζευγάρια που ζουν σε διάσταση Για ένα χρονικό διάστημα να σκεφτούν Να αρπάξει και κάνα δύο γυναίκα Να πάει και με κάνα δύο άντρας Και μετά να τα ξαναβρούν Τώρα από εκεί και πέρα Σκάει τη, στην Ουγγαρία Το δημοψήφισμα Ο Ορμπαν λέει, λέει Θα κάνω δημοψήφισμα Το κάνει βγαίνει το ποσο... με ποσοστό τσαουσέσκου αυτό που ήθελε αλλά ο κύριος Σόρος τα έχει οργανώσει εκεί με τη ΣΜΚΙΟ και δεν πήγε πάρα πολύ κόσμος που ήθε που έπρεπε να είναι το 50 συν οπότε η κατάσταση δεν βγήκε έτσι όπως θέλανε και θεωρήθηκε άκυρο και ξαφνικά βρισκόμαστε στην Ιταλία ο Ματέο Ρέτζι επειδή έβλεπε το, το έργο το οποίο έρχεται σου λέει κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να γίνω ο, δεν θέλω να γίνω Τσίπρας έχει καταντήσει πολιτική βρισιά αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει θα το υπομείνουμε ε, η Ιταλία λοιπόν βάζει φωτιά στο Σόιμπλε και με τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία προκύπτει και η κυρία Μαρίν Λεπέν και ενώ είμαστε όλοι έτσι ήρεμοι λέμε δεν μπορεί να το σύστημα θα πρέπει να επιτεθεί κάνει την επίθεση το σύστημα και μου βάζουν εκεί τώρα στην Αμερική τη Χίλαρη Κλίντον δηλαδή τι να σου πω αυτή τους πρώτους δέκα μήνες είχε μπερδέψει, δεν ήξερε αν ο ολε, στο φόρεμα ήταν γάλα ζαχαρούχο ή κάτι άλλο, ας πούμε, με περιπτώσει, και ήθελε να γίνει πλανητάρχης. Βέβαια, ο άνθρωπος, ξέρεις, πολλές φορές ε, υπάρχει το φαινόμενο της πεταλούδας που έχει λειτουργήσει πάρα πολλές φορές στην ιστορία. Ο Σοϊμπλε δεν τον πέτυχε καλά ένας, μας έχει μπει εμά τους Έλληνες και τη μισή Ευρώπη. Ο άλλος είπε ένα. Πώς να το πω, να εκεί στο Βαλαγράφιο να ξεμπουκώσει το πήρε μυρωδιά αυτή η σκύλα η Σκορπίνα και μα έχει, έχει στήσει το ίσως έστειλε στην Αγχώνη τον έναν τον άλλον έκανε, και ήθελε να γίνει και πρόεδρος τη Αμερικής Βέβαια τον Τραπ τα λέγαμε από τις όμορφες μέρες το Αλμπέντο 14 Στην Τουρκία είχαμε πει για τον Άθμητο θα τα πούμε λίγο παρακάτω ότι την ημερομηνία εκείνη όχι για την Τουρκία θα συνέβαινε ένα γεγονός γιατί ο πάντα για την ιδιανική μοίρα που θα ήταν δολοφονίε μαζικές, επαναστάσεις και τέτοια και όντω την ημέρα εκείνη εξεγέρθηκε ο α, έγινε το πραξικόπημα το οποίο πρέπει να το έχεις σκηνοθήσει, τι ξέρω εγώ, ένας περίεργος γιατί η ΣΥΑΓΕ δεν παίζει να το έχει πράξει να, δημι... να το έχει δημιουργήσει στην Κύπρο εντάξει βλέπετε τι παναγίνη, επανέρχεται το σχέδιο ανάν σε πολύ χειρότερη βερσιόν και έχουν να αυτό το τον πανηλήθιο τον Αναστασιάδη ο οποίος δεν τον βλέπω όχι δεν σκαμπάζει σκαμπάζει αλλά όπως έλεγε και ο Σπύρος Καλογύρου που κάνει πολύ μεγάλη καριέρα με αυτή την άτακα πολλά τα λεστάρι το 2016 ε, δεν είναι 17 ή για να είμαστε πιο σωστοί το 16 ε, ήταν πολύ light ενώ το 17 για κάποιους που είναι μεγαλοσχήμονες θα είναι πάρα πολύ ζωρικό έχει νεύρα έχει εντάσεις αλλά κυρίως έχει απρόπτα και ξαφνικά γεγονότα Συμφωνίε συμφωνίες θα ακυρωθούν ενώσει κρατών θα συμβούν ρήγματα σε πολλές περιπτώσεις για όσους είσαστε και καλή χριστιανοί ο Δαβίδ θα κατατροπώσει τον Γολιάθ. Οπωσδήποτε το 17 είναι μια χρονιά εκπλήξεων. Και το 18 που μπαίνει και ο ουράνος εκεί και θα γελάσουμε. Πολύ αλλά ας μείνουμε στο 17, μιας και το 17 είναι το α, ζητούμενο. Πάμε σε ένα τραγούδι γιατί εδώ έχουν μαζευτεί κάποιοι φίλοι ε, και κατά σατανική σύμπτωση γιατί πάντα εγώ πίστευα ανέκαθενε το σύμπαν έχει μαζοχιστική αίσθηση του χιούμορ φέρανε σε Παναθηναϊκό άνθρωπο να πιει κρασί και το όνομα του κρασιού πάραγα. λοιπόν επιστρέφω σε λίγο Echt, er... ja. Een aard, ja. ook uit het jij werd toch alleen die naachte. Niet in de ja. ja. ja. Oh my Λοιπόν και βλέπετε μπαίνω και με μουσική Ο τελευταίος των τροικανών Λοιπόν πάμε Η Τουρκία καταρχήν Για να ξέρετε δεν πρόκειται να ορθοποδίσετε Σε μια δεκαετία με αυτό που πάνε Αλλά εν πάση περιπτώσει και φέτος μπαίνει Και σε τροχιά κάθε τη καθόν Διότι όσο και αν ο Βλαδίμηρος Τους έδωσε πράσινο φω Για να ανοίξουν λίγο Τον τουρισμό κανένα ε, Ρώσος δεν θα πάει εκεί πέρα, ξέροντα ότι για να πάρα και στιγμή, οι βόμβε βγαίνουν σαν τα μανιτάρια. Α πούμε. Εντάξει, και... είπαμε ερώσοι άνθρωποι, δεν είπαμε την ηλήθ. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο ζωρικά Στην Ελλάδα τώρα, για να πούμε για κάποια πραγματάκια. Ε, αυξήθηκε ο ρυθμό ανάπτυξη από μειον 09 σε 02 θετικό πρόσυμα με το κλείσιμο του έτου. Όταν ο μέσο όρο τη. Ευρώπης Είναι περίπου 0,4 Και είναι 0,4 γιατί, γιατί Τρέχει με 1,5% Αυτό είναι το top Κάτι Τσεχίε και κάτι Ρουμανίας Και οι άλλοι οι Γερμανοί Οι Γερμανοί καταρχήν είναι με κουκουρούκου Στοιχεία θετικό το ΑΕΠ Τα γράψαμε την άλλη φορά Στο Αστρολάμπορ οπότε ο κόσμος θέλει να το δει στη τσέπη του εγώ το καταλαβαίνω αυτό αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έτρεχε με ρυθμούς Αμπουντάμπη Κίνας και δεν ξέρω εγώ τι θα έκανε ένα χρόνο για να τα δει ο κόσμος στην τσέπη του κάποια ε, α, αισθητή βελτιώση τώρα ο φίλος μας ο Άλεξ τα ξαναβρήκε με τον Μπαρπαφώτη το Κραν Μαργέ. Και αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε να ξανά και εκεί θα γελάσουμε. Και έτσι το γελαστό παιδί ε, φόρεσε πάλι τον ΠΕΡΕ μια και πιάσανε τα κρύα. Βέβαια, για να είχαμε πει και για τα μεγάλα κανάλια, ετοιμάζονται συμμαχίε μέσα από τι οποίε έρχεται μια νέα διαπλοκή. Ένα τέλεια, πιο τέλεια μάλλον δομημένο σύστημα, πάει ο Δολ, ο πίγασο και ο Ψυχάρης. Ε, το κακό είναι πως το 2017 2017, θα είναι λίγο πιο διαφορετικό για εμάς, για τη σχέση μεταξύ μας δηλαδή και τη συχνότητα την οποία θα εμφανίζομαι. Ε, θα με μια μια-δύο φορές το μήνα, μιας και πρέπει να αφοσιωθώ σε άλλα πράγματα πλήν του σταθμού. Ε, θα προσπαθήσω όμως ε, μέσα από αρθογραφιά να είμαι συχνά πυκνά δίπλα σα. φίλε μου είπαμε να φορέσεις τον περέ να μας δικαιώσεις τις προβλέψεις που κάναμε για την πάρτισσα Αλλά μην γίνεσαι και κομμάτω έχω ωραία ο φίλος Τσίπρας στον κύριο Σόιμπλε Τι σκατόψυχο τον είπε, τι μικρόψυχο, τι να μην του κουνάει το δάχτυλο Βέβαια μετά σαν γυγνήσιος αριστερός μάγκας βγήκε και είπε δεν εννοούσα τον Σόιμπλε αλλά κάποιον άλλο που δεν το ξέρετε ξέρω εγώ μου είχε καταπατήσει πέντε στρέμματα στο χωράφι και είχαμε διαφορές και <laughs> Τώρα για τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη έγινε από άτομο της φουρουράς του Ερντογάν Αναρωτιέμαι εγώ τώρα εκεί ήταν τόσο εκπαιδευμένη υποτίθετα στην έτσι γιατί το σκότωσαν και δεν του ρίχνανε δύο στα πόδια, μία στο νόμο Υποτίθεται όταν πάει πρέσβησε εκεί πέρα Δεν πάνε μόνο της εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών Έχει και μια περίμετρο, έχει και τίποτα ελεύθερους κοπευτές Έχει σοβαρούς αστυνομικούς, δεν έχει τη τροχέας ας πούμε ε, Τι θα μπορούσε να έπαιζε Όπως και να είναι σε κάθε περίπτωση η υπόθεση Βρωμάει. εμείς επειδή δεν παρακολουθούμε την επικαιρότητα εμείς τα γράφουμε και βγαίνει η επικαιρότητα μετά με το που έγινε το γεγονός είπαμε ότι εμπλέκεται η μυτ ξεκάθαρα ε, κάποιοι τους φάνηκε λίγο περίεργο και εμένα θα μου φαίνονταν περίεργο αν δεν έβλεπα το χάρτη ε, σιγά σιγά όμως Αρκετά site, αρκετές ιστοσελίδες κατά το ελληνικότερο λένε για την, ε, ε, αυτή την πιθανότητα είναι σαν το τέλος του 14 όσο σε θυμίστε αρχές του 15 που λέγαμε τότε στον Αλμπέντο 17-18 υπουργο, υπουργοποίηση του Κασιδιάρη ε, Τότε με δουλεύατε και εγώ το λέω δεν μπορεί, με τρολάρει το σύμπαν ας πούμε Αλλά είδατε σιγά σιγά ότι έχουν αρχίσει και το επικαλούνται βουλευτές Και μάλιστα και από διάφορες πτέρυγες του Κοινοβουλίου ε, Σίγουρα είναι ότι και αυτή τη χρονιά που μας έρχεται το 2017 και το 2018 έχουμε, Έχουν να δουν ε, ε, πάρα πολλά τα μάτια μας. Εντάξει τώρα οι Τούρκοι, οι μάγκες του Κόλλου ξέρετε Έχουν πάθει κοκομπλόκο κάτω με τον νήσι Τους πήρανε κάτι άρματα μάχης Η επιχείρηση η ασπίδα του Εφράτη Έγινε τρίφτε μου την πλάτη Τούρκε βάλει λάδι, έρχομαι το βράδυ Και μέσα τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα Έχουμε και λίγο ε, Ένα που δεν ήθελα να το αναφέρω Αλλά όταν το είδα Φρίκαρα Ήθιστε όλοι οι άνθρωποι ε, Τις γιορτές Να λέμε Χρόνια πολλά Όσοι βεβαίως έχουν κάποια αξιώματα Ήθιστε Όσοι λοιπόν έχουν κάποια αξιώματα, ε, είναι γνωστό ότι απευθύνουν κάποια χρόνια πολλά στο χρυστεπώνυμο πλήθος. Μήνυμα Χριστουγέννων από το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειακός Διευθυντής, θεολόγος-γεολόγος, τώρα πώς προέκυψε αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ε, πρώτα έγινε γεωλόγος και μετά θεολόγος ή πρώτα θεολόγος και μετά γεωλόγος έγραφε στο μήνυμα των Χριστουγέννων που θα αναγνωστεί προσέχτε σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πιο συγκλονιστικό γεγονός στον κόσμο αποτελεί η ενσαρκωσή του το του με κεφαλαίο το ταφ του Χριστού και χώρισε την ιστορία σε δύο μέρη εκείνη που γράφτηκε πρό Χριστού και εκείνη που χωρίζεται μετά τον Χριστό μέχρι εδώ είναι εξαιρετικά συγκίνηση τα κτλ ήταν ένας θεός πρόσφυγας εκεί αρχίζει τώρα το τρολάρισμα γιατί από την ημέρα που γεννήθηκε έως και τη σταύρωσή του δεν παρέμεινε σε έναν τόπο Αλλά ως περιπλανόμενο πρόσφυγας Δεν υπήρχε τόπος για αυτόν Και έρχομαι εγώ και ρωτάω Περιπλανόμενοι είναι και οι Οι μανάβιδες Αυτοί που βγαίνουν με, τη, με τις μηχανές Και πουλάνε Οι γύφτοι που πουλάνε Κυλί μια χαλιά Εντάξει τώρα Για να μιλήσουμε Ο άνθρωπος, μάλλον ο θεάνθρωπος Δεν μπορείς να μου το πρόσφυγα να μου το πεισμέτικο. Από την άλλη, ο Χριστός άνοιξε την καρδιά του, μίλησε στον κόσμο με αγάπη, έκανε θαύματα ε, Δεν ανοίγε σπίτια, δεν έκλεβε τσάντες, δεν έκλεβε πορτοφόλια. Δεχόταν τους άλλους όπως ήταν, και αυτό είναι το σημαντικότερο οι πρόσφυγες, γιατί περισσότεροι είναι μου μουσουλμάνοι και ό,τι άλλο μπορεί να είναι Θέλουν να σ' αλλάξουν είτε με το καλό είτε με το κακό Μιας και πιάσαμε το Χριστό πρόσφυγα ε, Άμα είναι να την πάρουμε όλη την ζωή, να πάρουμε και τη Σταύρωση δηλαδή ε, Να είμαστε λίγο σοβαροί ε, Δυστυχώς όμως τον κόσμο που ζούμε εμείς και γιατί αυτά που έχουν να μέσα στη χώρα το 2017 Είναι λίγο extreme Πάμε όμως λίγο να μπούμε στο κυρίως μένο Προβλέψεις για το 2017 σε παγκόσμια κλίμακα «Οι κυβερνήσεις πέφτουν μα οι βλακοί αμένοι. είναι μια παράφραση ενός τραγουδιού του Γιώργου Νταλάρα. Το 2017 έρχεται και φέρνει μαζί του αρκετά πράγματα που θα χρειαστεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο να αλλάξει η καθημερινότητά μας, να σπάσει η ρουτίνα μας. Η παρουσία του χρόνου Έρχεται να φέρει χρηματιστηριακά κρασαρίσματα αλλά και μία κατάσταση ε, με άτομα που είναι αλλοδαπή ή αλλόθρισκοι σε όρια του τζιχαντ-αλ-σαΐφ δηλαδή της επιβολής δια του ξύφους. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε πως η εποχή ή η χρονιά κατά το ορθότερο θυμίζει κάτι από λίγο την περίοδο της έναρξης του ψυχρού πολέμου. Ο ουρανός βρίσκεται στον κρυό και αυτό σημαντοδοτεί μια βίαιη αποκοπή ενώ ο Πλούντονας είναι στον εγώ καιρό και γκρεμίζει αυτοκρατορίες. Ανάλογη περίπτωση είχαμε όταν η Ρωσία της Εκατερίνης τη Μεγάλης με την ένταξη της Ρωσία στο κλάπ των υπερδυνάμεων την απόσχηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Αυτά όμως είναι γράμμενα από το 2011 στο βιβλίο «Ανθολογήματα της Β' τελερε τεκνικής δηλαδή και επιβεβαιώνει πως οι πλανηδικοί κύκλοι σε συνδυασμό με την αστρολογία με επιβεβαιώνουν. Επιπρόσθετα α, όπως η δόνας μέσα από τους συχθής φέρνει στον κόσμο την ανάγκη να επιστρέψει στις ζύζες του να ζήσει πιο αγνά να ζήσει αν θέλει στο παραμύθι του βρε αδερφέ. όμως θα δούμε τι λέει το ουράνιαν παρατηρητήριο και πως θα επηρεάσει σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και πως θα επηρεάσει εν συνεχεία κάποια κράτη και ενώσει κρατών κρίνω όμως σκόπιμο ότι πρέπει να γίνει μια μικρή ανασκόπηση και γι' αυτό ε, για ποιο λόγο προκειμένου άνθρωποι ε, ακροατές φίλοι οι οποίοι δεν παρακολουθούν την εκπομπή συχνά πυκνά ή μπήκαν πρώτη φορά να ακούσουν την εκπομπή για να έχουν μια σύνδεση το τι είχαμε πει και το τι γίνεται. Το 2016 ήταν μια χρονιά αρκετά περίεργη με πολλά απρόσμενα και ευτράπελα. Στην ανάλογη ενότητα το 2016 έγραψα σε πρώτη φάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ήταν το όνειρο των λίγων που τίνει να γίνει ο υφιάλτης των πόλων. Ο ετήσιος Χαντές για το 2016 συναντά το γενέθλιο ήλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει τη διάβρωση αλλά και την αποσύνθεση του ιστού που απαρτίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αποκλείεται να δεχτεί ισχυρό ράπισμα. Τα μέτωπα έτσι κι αλλιώ είναι πολλά και ουσιαστικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αρχίζει να καταραίει. Όμως, τα πράγματα δείχνουν να γίνονται χειρότερα αφού η απόβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ίσως επεκταθεί και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που μιλάει για μεγάλο περιορισμό αλλά και εποπτεία αφού ο του ετησίου αστρολογικού χάρτη για το 2016 συναντά το γενέθλιο κρόνο της. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που συρρυκνώνεται και δεν προσφέρει τίποτα και που ίσως αναγκάσει Πρόσωπα και κράτη να φύγουν μακριά της Ήδη το Brexit ήταν μια πρώτη ένδειξη αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα ολοκληρωθεί και θα το αναλύσω σε προσεχή άρθρα Η συνέχεια έγινε με το δημοψήφισμα με την Ουγγάρια και εν συνεχεία με το δημοψήφισμα με την Ιταλία Εν συνεχεία πάντα στο ίδιο άρθρο είχα γράψει για την Τουρκία η Τουρκία έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και οι πληγές της θα είναι πρωτίστως οικονομικές αφού τα μέτρα που πήρε η Ρωσία απέναντί της μόνο χαλαρά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Από την άλλη, ο Ερντογάνης ο να κόψει πληθωριστικό χρήμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο άξονα των τραπεζογραμματίων Δίας Απόλων η χάρτη για το 2016 συναντά του γενεθλιού άξονε Ποσειδών Απόλων και μηδενική κρυού Ερμή, μιλώντα για μια μαζική εξαπάτηση, αλλά και για ένα σκάνδαλο δωροδοκία. Σε γεωπολιτικό επίπεδο φαίνεται πω το όνειρο τη ένταξη θα παγώσει, ενώ ίσω χάσει και ένα μικρό μαύσιαστικό κομμάτι τη Πράγματι, η Τουρκία καταστράφηκε η οικονομία της όχι μόνο του τουριστικού εμπάργου αλλά και λόγω των πολλαπλών τρομοκρατικών χτυπημάτων αλλά και λέω ότι τα μαύρα χρήματα που το λαθρεμπόριο και η χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία έληξε ενώ ήδη η λύρα έχει γίνει ένα πολύ χαρτί υγεία. Για το νόμισμα του ευρώ, το ευρώ συγνώμη είχα γράψει αν και υπάρχουν αρκετοί αστρολογικοί χάρτες για το ευρώ που διεκδικούν την αυθεντικότητα, αυτός που λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι 1.1.99 και ώρα 00.001 στην Περφραγκφούρτη. Αποτελεί την πρώτη κίνηση του ευρώ που είναι η αγορά μιας σαμπάνιας με πιστοτική κάρτα από μεγάλο τέλεγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το 2016 το ευρώ ως νόμισμα Φαίνεται πως περνά μια μεγάλη κρίση αφού ο των οικονομικών ο Δίας, του ετησίου Άνιου για το 2016 έρχεται σε επαφή με όχι ευίονους άξονες στο οροσκόπιό του όπως τον άξονα κρόνου Άδμητος που δείχνει μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα τρομάζει και η παρουσία του Άνιου Ποσειδώνα στο γενέθλιο άξονα Άρη κρόνου, του ευρώ υποδεικνύοντας μια ζημιά που είναι προϊόν δολοπλοκίας. Ο ετήσιος από όλων συναντάει το γενέθλιο Ποσιλώνα του ευρώ δείχνοντας πως θα υπάρξει διαφοροποίηση, αλλαγή στα μέλη που απαρτίζουν την ευρωζώνη ή και σχετική υποτίμησή του με την αφισβήτηση των πρακτικών και των χειρισμών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία α μην ξεχνάμε είναι φερέφωνο του Σόιμπλε. Νομίζω τα λ για την Κύπρο μας είχα γράψει ότι η Κύπρος μπαίνει σε μια επώδυνη περίοδο αφού έχει να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα και την κυβερνητική μεροληψία. Ο Διελάβλων Κρόνος και ο Διελάβλων Ποσειδώνας τους κάνουν μεγάλη ζημιά αφού στον αστρολογικό χάρτη της Κυπριακής Δημοκρατίας Μεταξύ τη 7η και τη 15η μοίρα των μεταβλητών βρίσκονται Άρη, Σελήνη, Αφροδίτη, Βόρειο Δεσμό και κατ' επέκταση κατά το έτο 2016 θα προσβάλλονται του διελάμνοντε Κρόνο και Ποσειδώνα αντίστοιχα. Το ελόγο σύμπλεγμα πλανητών είχε ξαναενεργοποιηθεί κατά τα σχέδια αποβάσεω Ατήλα 1 και 2 αντίστοιχα, ενώ επιπρόσθετα ο Χαντέ του ετήσιου χάρτη συναντά το γενέθλιο άξονα Ερμή Κρόνου υποθετικού γεγονός που σηματοδοτεί μια μεγάλη εξαπάτηση και την επαναφορά ενός σχεδίου τύπου Ανάν. Νομίζω ότι και εδώ α, πάνω κάτω δικαιωθήκαμε. Επισημενό ότι όλα αυτά είναι σε ένα άρθρο. Για τη Γερμανία είχα γράψει πως η συμπαντική δικαιοσύνη ίσως φέτος φανεί σκληρή και αμυλίκτη. Ο ετήσιος Ποσειδώνας για το 2016 και συναντάει άξονα Μηδενική κρύου άδμητος στο οροσκόπιο της Γερμανίας πληματοδοδοτός μια περίοδο μαθητείας για κάποιους εργαζομένους παράλληλα ο χρόνος του αιτησίου αστρολογικού χάρτη είναι πάνω στο Χαντές δείχνοντας μια έντονη οικονομική επιβράδυνση αλλά και πτώση της δημοτικότητας των κυβερνόντων. Ε, η άνοδος του EFD ε, που είναι ένα κόμμα ευροσκεπτικιστικό αλλά και τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων ημερών Uh, στο Βερολίνο uh, με την αυτό που έγινε στην γιορτή αλλά και το βιασμό και εν συνεχεία ο θάνατος της νεαρής κοπέλας από έναν αυγανό λαθρομετανάστη uh, δείχνει κάθετη πτώση τη Άγγελα Μέρκελ η οποία έχασε στις πρόσφατες uh, εκλογές στα κρατήδια της Γερμανίας αρκετή από τη δύναμή της και την ισχύ της Πάμε να δούμε για τον άδμητο τι είχαμε γράψει, ότι ο άδμητος λέει σαν η ώρα φτάσει κανένα δεν ξεφεύγει από τη μοίρα του. Ο Άδμητο είναι ο πλανήτης του τέλους και γενικά των μη αναστρέψιμων καταστάσεων. Κινούμενος στην 29η μοίρα του Ταύρου το 2016 και κάνοντας μια πρώτη και διερευνητική είσοδο στη μηδενική των μεταβλητών διδήμων θα φέρει τα πάνω κάτω αφού στις 16 εβδόμου συναντά από τη μηδενική. Ε, του κρυού ένα λεπτό γιατί χάθηκα νε, Το μεταβλητών τον άξονα ουρανού χαντές ο άξονα της μεγάλης καταστροφής της δολοφονία και της αγριότητας γύρω από αυτό το διάστημα θα υπάρξουν δυσμενοί γεγονότητα αλλά και μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση θεωρώ ότι θα είναι μικρής διάρκειας η οποία θα θυμίζει αρκετά τη φράση ουε τη ειτημένης είναι η μέρα που ακριβώς έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία Καθόλου άσχημα, αν φανταστεί κανεί ότι όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα σε ένα άρθρο. Τώρα, στις ραδιοφωνικέ εκπομπές τόσο στον Αλμπέντο, όσο και στο Redium Radio, είχαμε τονίσει πω ανάκαμψη ξεκινάει από 21 Πέμπτου. Είχαμε πει το 16 καταγράφεται, είχαμε πει όμως από 21 Πέμπτου, και επίση είχαμε πει από 6, 6 ο κόσμο δεν θα είναι όπω τον γνωρίζουμε. Είχα τονίσει για ανάπτυξη το 2016, είναι γραμμένο από τον Μάρτιο του 2012 πως το 2016 η Ελλάδα θα γυρίσει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ενδεχομένως κάποιοι να νόμιζαν πως θα γίνουμε ξαφνικά εν μία ανοιχτή σε επίπεδα προκρίσης αν και κατ' επανάληψη έχω πει πως τα οικονομικά δεν γίνονται θαύματα. Ας δούμε τα στοιχεία που δίνει όχι η Ελστάτ, τα στοιχεία που είναι τα κοινά αποδεκτά που τα δέχονται τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν οφείλει και καλές κουβέντες για μας να πει για να το τονίσουμε αυτό Η Eurostat αναφέρει τα κάτωθι Ανάπτυξη 0,5 κατέγραψε η ελληνική οικονομία το τρίτο ο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα το ίδιο τρίμηνο, το ΑΕΠ, στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κατά 0,4. Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,5%, στην Ευρωζώνη κατά 1,6 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κατά 1,8. Τα κράτη που κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, το τρίτο τρίμηνο, είναι η Βουλγαρία και η Πορτογαλία με 0,8, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιωλανδία και η Σλοβακία με 0,7. Οπότε μέχρι στιγμής είδαμε ότι ε, το 2016 σε πάρα πολλά πράγματα σε οικονομικό ε, επίπεδο μας ε, ε, επιβεβαίωσε. some kind of way out of here say that joker to the thief there's too much confusion I can't get no relief businessman there to drink my wine my man Λοιπόν και επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα την περπατησιά που λέω και εγώ. Σαν Βλάχος βλάχο. Ε, των αργών πλανητών, μάλλον των υποθετικών πλανητών τη Ουράνια. Μου. Uh, θα ξεκινήσουμε με το Χαντές Ο Χαντές λέει Για το έτος 2017 Θα μπορούσαμε να πούμε Το μότο που του έχω βάλει Είναι κανένας αποχαιρετισμός στον κόσμο Δεν είναι τόσο βαρύς Όσο αποχαιρετισμός Της δύναμης της εξουσίας Αυτή η φράση ανήκει στον Ταλεϊράνδο Ήταν υπουργός uh, Της γαλλικής αυτοκρατορέας Επιναπολέοντα Ο Χαντές φέτος Έρχεται να κάνει πολλή δουλειά αφού για άτομα που είναι αρκετά ψηλά σε κυβερνητική και πολιτική κλίμακα θα βγάλει πολλά προβλήματα στις πρώτες ύλε, αλλά και κυβερνήσεις που θα ακολουθούν τουλάχιστον ύποπτες ή περίεργες μεθόδους. Ο Χαντές φέτος θα βγάλει τεράστια σκάνδαλα Οικονομική φύσεως, αλλά και αλλαγές στην εκπαίδευση και στα πρωτόκολλα αυτών, που θα καταλήξουν να χαρακτηριστούν μεροληπτικά και ατελεί. σω η εμφάνιση μια ασθένεια ή η μετεξέλιξη μια ήδη υπάρχουσα αναγκάσει μεγάλη μερίδα ανθρώπων να αλλάξει συνήθειε και τρόπο ζωή. Ο κούπιντο ο είναι τη συνεργασία. Εδώ χρησιμοποιώ ένα ρητό του Αλεξάνδρου Δουμά λίγο παραλαγμένο βεβαίως όλοι για έναν και ισχυροί για την πάρτη τους. Ο Κιούπιντο δείχνει τις συνεργασίες αλλά και πως λειτουργεί κανείς στους κόλπους μια ομάδα. Η πρώτη συνεργασία που κάνει κανεί είναι οικογένειά του ας πούμε για παράδειγμα. Έτσι για το έτος 2017, ο Κιούπιτος συναντά το Ζεύς και βρίσκει τους άξονες Ποσειδώνα-Αδμητου δια Ζεύς και Ερμή-Ποσειδώνα σηματοδοτώντας έτσι μια χρονιά με ιδρύσεις νέων ενώσεων κρατών αποχωρήσεις ή ματαιώσεις εντάξεως κρατών σε ενώσεις νέες εταιρίες και προϊόντα που έρχονται να κάνουν τη διαφορά αλλά και μία ενορχιστωμένη προσπάθεια συλλογικής εξαπάτησης μέσα από μία συνεργάσια Ο Κρόνος, ο Κρόνος ο υποθετικός δείχνει πως κυβερνούν Η φράση που έχω βάλει ανήκει στον Κέινς είναι μεγάλος οικονομολόγος που λέει δουλεύω για μία κυβέρνηση που απεχθάνομαι για σκοπούς που θεωρώ εγκληματικούς ο Κρόνος υποδεικνύει την εξουσία και τα πράγματα θα αποδειχθεί πως δεν είναι καθόλου εύκολα για τους κυβερνώντες αφού πολλά αποτελέσματα θα έρθουν ανάποδα. Η εμπλοκή του άξονα Κρόνου βουλκάνου σηματοδοτεί τεράστιους αγώνες και σε πολλές περιπτώσεις τράπεζες και λυποί οργανισμοί ίσως αναγκαστεί το κράτος να τις κρατικοποιήσει να τις πάρει υπό την προστασία του. Παράλληλα υπάρχει και η εμπλοκή ενός καρμικού άξονα του Χαντές Άδμητου, δείχνοντας έτσι πως σε παγκόσμιο επίπεδο οι κυβερνητικές μεθόδοι θα είναι λίγο παράξενες. Ίσως από αμέλεια να προκύψουν έστω και παροδικά ελείψεις σε κάποιοι νόμοι και αποφάσεις θα αγίζουν τα όρια τη Όπου υπάρχει όμως δράση θα υπάρξει και η αντίδραση. Η τυραννία κάποιων αναφισβήτητα θα φέρει επαναστάσεις. και πάμε να δούμε και το Ζεύς να δούμε τι βγάζει ο Ζεύς για το 2017 σε παγκόσμια επίπεδα τώρα θα μου πείτε ρε Καρλίπτο οι κακές παρέες έχουνε χαλάσει αγόρι μου ομολόγω άνθρωπος είμαι από σάρκα και μάλιστα παχιά και έχω τις αδυναμίες μου ο ζεύ και τα τύπανα των πολέμων αγοράστε όταν ακούσετε τα κανόνια που όταν ακούτε τις τρομπέτες. Η φράση αυτή ανήκει στον Βαρόνο Ρότσιλντ Ε, τόσες εκπομπές έχω κάνει με το Βασιλάκο με κόλλησε Ο ζέφς σημαντοδοτεί στην Ουράνια τον πόλεμο αλλά και τη νέα τάξη των πραγματών Μιλά για μια προσπάθεια ανέληξης και εξέλιξη κάποιων Μιλά για νέες επαφές και αλλαγή του τοπίου των συνεργασιών αλλά και μιλά για δυστυχία σε περιοχή όπου ξεκινά μια γενικευμένη ενημέρη σύραξη παράλληλα κάποιες ιστορικές ανακαλύψεις σχετικά με αρχές προσωπικότητες θα προκαλέσουν σάλος, δέος κτλ Ο Βουλκάνος σηματοδοτεί τα μεγάλα γεγονότα Οικονομικό τέλμα για μέχρι πρώτη νοσγίγαντας, αυτό είναι δικό μου από το 12-12-16 16 ξαναμπήκε και στον καρκίνο. Η ανάδρομη φορά θα σταματήσει στις 14 Απριλίου του 2017 και ο Βουλκάνος θα μπει πάλι για δεύτερη φορά στις 3 Οκδόου 2017, πάλι για λίγο, αφού θα ξαναναδρομήσει ε, και πάλι την 1η Δεκάτου 2017. Όμως αυτή η περίοδο που θα είναι μέσα, στις 3 Οκδόου 2017, έχουμε μια εποχή όπου πολλοί Μπορούν να πούν με βεβαιότητα Πως η παγκόσμια κρίση οδεύει στο τέλος της Αυτό όμω θα αποδειχθεί Ίσως εσφαλμένο Αφού πολλά πράγματα Θα αλλάξουν ξαφνικά Πάλι προβλήματα θα ανακύψουν Με χρήματα αλλά και πρώτε Ο Βουλκάνους Σηματοδοτεί τεράστιες αλλαγές Αφού συναντά τον άξονα Μηδενική κρυού ερμή, ήλιο ερμή Κρόνο ποσειδών, Αλλά κυρίως τον άξονα Μηδενική κρύου, Άδμη του. Όλο αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί ω νέε τεχνολογίε και τεχνολογικά επιτεύγματα τεράστια υποδύναμη, ταχεία δράση αλλά και προσπάθεια για κάποιου ανθρώπου που είναι εχμαλωτοί μια κατάσταση. Αλλά κυρίω το πλήθο δέχεται απίστευτε πιέσει στα όρια του εξαναγκασμού και που είναι αντίθετα στο συμφέρον του. Άρα, εδώ σε συνδυασμό όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμή, και θα πάμε λίγο παρακάτω. Ε, έχουμε μια γενικευμένη κατάσταση ε, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι ισχυροί και έχουν κύρος, έχουν δύναμη, έχουν το χρήμα ε, να προσπαθήσουν να επιβάλλουν τις απόψει τους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα, είναι, θα το καταφέρουν και θα σας το εξηγήσω λίγο παρακάτω αυτό. Ο Απόλλων σχετίζεται και με το εμπόριο και η φράση που δίνω είναι μια αρχαία είναι μια πάρη μια λαϊκή που λέει το ένα χέρι είναι Βιτάλο Ο Απόλλων μιλά προς φέτος τα λεφτά θα είναι στην πρωτογενή παραγωγή Δεν σας κρύβω όμως ότι με τον άξονα ηλίου ζεύσης των Απόλλων που ξεκινάει η χρονιά θα καταλάβουμε ποιο είναι το αφεντικό σε αυτό το πλανήτη Επισημένω πως παράλληλα είναι η χρονιά των outsider φέτος Μια χρονιά από αυτή Που είναι απελπισμένοι Και που κάνουν την απελπιδα προσπάθεια Θα βρουν πιο εύκολα τη λύτρωση Νέες ενώσεις Και συνενώσεις κομμάτων Με κοινό πολιτικό Και ιδεολογικό υπόβαθρο Έρχονται να κάνουν Διαφορά Ο Ποσάιντον Ο Ποσάιντον είναι η έμπνευση και η αντέρα δύναμης Η φράση που έχω βάλει Ανήκει στο Μανουήλ παλαιολόγο το Β Που λέει Δείξε μου λοιπόν Τι νέο έφερε ο Μωάμεθ Θα βρεις μόνο κακά και απάνθρωπα πράγματα Όπως το δικαίωμα να υπερασπίζει Με το ξίφος την πίστη που κήρυσε Ο Ποσάιντων είναι το θείο Είναι η έμπνευση Κάτι σαν τη θετική έκφραση του Ποσειδώνα ο Ποσάιντον το 2017 μιλά για κάποια σχέδια που γίνονται αντιληπτά και θα ανατραπούν. Απλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως όπου υπάρχει δράση θα υπάρξει και αντίδραση. Και λόγω της εμπλοκής του άξονα, κρόνου βουλκάνους, οι ιδεολογίε και η θρησκεία θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των καταστάσεων. Νέοι φορείς με κοινό υπόβαθρο ιδεολογίας κάνουν τη διαφορά. Η συμμετοχή του άξονα χρόνου Χαντές θα φέρει έναν άνευ προηγούμενου θρησκευτικό θανατισμό. Και η υποθετικοί μας πλανήτες τελειώνουν με τον Άδμητο. Ο άθμιτος συμβολίζει το τέλος. Uh, τώρα τα λατινικά μου είναι λίγο σκουριασμένα σαν το Αβέροφα, αλλά εν πάση περιπτώσει αμίτσι, κομμέντι αφινίτα est, που σημαίνει, είναι μια φράση του Ρωμαίου Αυτοκράτου Αύγουστου και σημαίνει: Χειροκροτήστε, φίλη μου, η κομμωδία τελείωσε. Ο άδμητο θα έχει μερικά μπεσβιέ στους διδήμου και στον Ταύρο και αντίστροφα, και η επαφή με τον άξονα Κιούπιντο, Απόλων δείχνει ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη κάποιων εμπορικών συμφωνιών ενώ η συμμετοχή του Ζεύς Κρόν Υποθετικού σηματοδοτεί απρόσμενες εξελίξεις από άτομα που έχουν ένα περίεργο χαρακτήρα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανταγωνισμό και κόντρα μέχρι στις κάτω. Από 31 Απέμπτου 2017 θα υπάρξει αύξηση των κατασταρτικών μέτρων και των απαγορεύσεων και αυτό θα προκαλέσει αντιστάσεις με στένος συμφωνίες και συμβάσεις πάβουν να λειτουργούν να ισχύουν αλλά και οικονομικά ζητήματα θα είναι προϊόν οφθαρμαπάτης ε, την περίοδο αυτή ξεκινάνε ζητήματα να προκύψουν με χρηματιστήρια τράπεζες και εμπόριο αυτό που θέλω να πω είναι ότι να θυμάστε αυτό για τους ηγέτες και τους ηγετίσκους για το έτος 2017. Ένα αφεντικό προκαλεί φόβο. ένα ηγέτης εμπιστοσύνη. Ένα αφεντικό κατηγορεί. ένα ηγέτης καλύπτει τα λάθη. Ένα αφεντικό τα ξέρει όλα. ένα ηγέτης κάνει ερωτήσεις. Ένα αφεντικό κάνει τη δουλειά αγκαρία. ένα ηγέτης διασκέδαση. Ένα αφεντικό μοιάζει για τον εαυτό του μα ο για την ομάδα. Είναι μια χρονιά όπου τόσο οι ηγέτες ε, θα φάνουν και όσο οι ηγετίσκοι αν θέλετε θα ε, καταποντιστούν. Είναι μια χρονιά όπου θα αλλάξουν πάρα πολλά. Και αυτό θα το διαπιστώσετε αμέσως με το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε όλα αυτά που είπαμε όμως είναι λίγο πιο γενικά έτσι Ας πάμε λίγο σε πιο εξειδικευμένα πράγματα Λοιπόν, πάμε να δούμε οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερική. Ένας Βρετανός ε, ιστορικός, ο Τόινμπη, είχε πει από τους 22 πολιτισμούς που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία οι 19 κατέρευσαν όταν έφτασαν στο ηθικό επίπεδο που είναι τώρα η Αμερική. Το έτος 2017 θα είναι για την Αμερική ένα ιδιαίτερο και κοβικό έτος αφού ο εκλεγής πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ θα έχει να αναλάβει ένα δύσκολο έργο. Να βελτιώσει την κατάσταση την Αμερική Πολλοί το θεώρησαν αντισυστημικό ενώ αμέσως μετά την εκλογή του όπως πολύ σωστά είχαμε πει ε, από το 2015 και μετά την εκλογή του λοιπόν, είχα κάνει εκπομπή αν θυμάστε και είχα πει η Αμερική βρήκε τον Τζίπρα τη. Έτσι ο κάθε υπουργός τη κυβέρνησης του είναι το ίδιο κεφάλαιο, το κεφάλαιο που τον έβαλε να πιάσει πόστο στα μέσα και στα έξω. Κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα μπορούσε να λύσει. Ήδη στην Αμερική κυκλοφορούν σενάρια που είχαμε την τιμή αλλά και την πρωτιά να τα πούμε από το Regime Web Radio πως ετοιμάζονται να τον φάνε τον Τραμπ. Αλλά να μην ορκιστεί κιόλας το παιδί, ρε παιδιά, ε, παραπάει και θα είναι και αρκετά εξώφθαλμο. Σε εκπομπή που έγινε αμέσως μετά την επικράτηση του Τραμπ έναντι της Hillary Clinton είχαν πει πως η Αμερική βρήκε τον Τσίπρα. Αλλά είναι δυνατόν αυτή της εκατομμυριούχη χορτάτη να είναι τελικά αυτοί που θα καταλάβουν τους πεινασμένου, Μάλλον όχι και ο Ντόναλτ μπήκε στην, προ... στην πολιτική προφανώς για να κάνει τρελέ business. Η Αμερική παραπέει Οικονομικά που σε σημείο να γράφει ο Τόλνα Τράπος Τα F-35 της Lockheed Martin Είναι πολύ ακριβά Και δεν θα τα αγοράσει με αυτό το κόστος η Αμερική Τι θα μπορούσε να βγάλει όμως το 2017 Για την Αμερική Φανταστείτε καταρχήν φίλοι ακροατές Αυτό είναι εκτός ε, Κειμένου Πως ο Τράμπο Ήρθε σαν αντισυστημικό. Ήρθε Πως θέλει να βελτιώσει τις συνόμενες Πολιτείε. ωραία και το κριτήριο που είχε ο Τραμπ για να κάνει το υπουργικό του έτσι συμβούλιο το κογκλάβιο ήταν ε, τα πόσο μηδενικά είχε στου λογαριασμού. ο ένας ε, ε, ο πιο φτωχός είναι ζάμπλτος, είναι κρίστος ας πούμε αυτοί δηλαδή θα πάνε να πιάσουν τον παλμό του Μέσου Αμερικάνου, του Μεξικάνου, του Κουβανού, του Πορτορικανού, του Κινέζου που έχει πάει στην Αμερική. Θα καταλάβουν αυτοί από πείνα. Ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με τη μηδενική κρυού και αυτό σημειοδοτεί πως η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη για το αν θα καταφέρει να είναι χρήσιμη και να ισχυροποιήσει τη θέση της ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με ουρανό κρόνο υποθετικό κρόνο χαντές άρη άδμητο κιούπιντο κρόνο υποθετικό ερμή κρόνο υποθετικό αλλά και βόρειο δεσμο άδμητο που σημαίνει πως το 2017 ενδεχομένως η δικαιοσύνη να επιχειρήσει να βγάλει από τη μέση κάποιους που δεν κάνουν κατά τη γνώμη μου θα έχει πρόβλημα Χιλάρη αυτό θυμηθείτε το, θα το βρούμε μπροστά μας Θα επιχειρηθεί να εστιαστεί στο βιωτικό επίπεδο Αλλά και στη βελτίωση καταστάσεων και υποδομών ε, Θα επιχειρηθεί μέσα από καλλιτεχνική προπαγάνδα Ξέρετε, ταινίες, φάχτε τους, Αμερικάνοι, σκοτώστε τους Και in God we trust και τέτοια Θα επιχειρηθεί να τονωθεί το εθνικό φρόνημα των Αμερικανών Προσπάθεια για να αναπτυχθεί η κατοικία, η οικοδομή και το real estate, δηλαδή εκεί που δραστηριοποιείται ο αγαπητός Ντόναλτ Τραμπ. Το μεσουράνιμα, το ετήσιο, ισούται με τον Απόλαιο, και αυτό από μόνο θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή ένδειξη. Όμω ισούται και με ουρανό άδμητο, οροσκόπο ζεύ, οροσκοποδία, κούπιντο άδμητο, ερμη άδμητο. Και αυτό δείχνει πως τα πράγματα μπορεί να παρουσιάσουν μια σχετική βελτίωση Είναι όμως αρκετή αν δεν έχουμε μια γενικότερη βελτίωση Ασφαλώς και όχι και με τα λόγω γνώσεως, δεν διάφαίνεται κάτι τέτοιο Καταρχήν για την Αμερική είναι μια περίοδος πολλών ταραχών, δολοφονιών Ακόμα και πολύ υψηλά εισταμένων προσώπων Μην πάειτε και καλά το μυαλό σας στον τραμπ Χωρίς αυτό να μπορούσε να αποκλειστεί από την άλλη μέσα σε κάποιους διεθνούς οργανισμούς κάποιες θέσεις στον ήπα θα βρουν τεράστιες αντιστάσεις Θα επιχειρηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να φέρουν πίσω πολλές επιχειρήσεις και αυτό οπωσδήποτε θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα Κάποια σχέδια και αν θέλετε και υποσχέσεις δεν θα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και αυτό θα δημιουργήσει σκεπτικισμό και προβληματισμό η σελήνη του έτους ισούται με ε, ποσειδόν αποσάιντον, Σελήνη πόλων, άρια πόλων και αυτό σημαίνει πως ο λαός κινείται, θα κινείται και θα ζει κάτω από μια αυταπάτη και υπό λαθασμένες πεπιθήσεις. Αλήθεια όμως πως θα μπορέσει να αυξήσει την απασχόληση όταν οι φίλοι υπουργοί έχουν συνηθίσει να δίνουν μισθούς πείνας το εμπόριο και η διακίνηση θα παρουσιάσουν μία ελαφρά βελτίωση, όμως το πρόβλημα ξεκινά από 1935 αφού ο Διελάβνων στο μεσοδιάστημα κρόνου Ποσειδώνα μιλά για κάποια άπλητα που θα βγουν στην επιφάνεια και θα επιβαρύνουν την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων. Έτσι, οι Ηνωμένες Αμερικής κατά το έτος 2017 θα να επιχειρήσουν να βάλουν, φόρους, ε, να βάλουν νέους όρους συγγνώμη, στο παιχνίδι χωρίς όμως επιτυχία και ίσως ο Τραμπ να μην καταφέρει να είναι ο πρόεδρος όλων των Αμερικάνων όπως είπε αλλά μόνο ο πρόεδρος των Millionaire φίλων του και θα πρέπει να είναι έτοιμος τόσο αυτός όσο και το επιτελείο του να αντιμετωπίσουν οικονομικές απώλειες και φυσικές καταστροφές. Για την Αμερική, γιατί ξεκινήσαμε για την Αμερική, γιατί η Αμερική, καλό ή κακό, ε, είναι ακόμα θεωρείται για τους χαζού βεβαίω μια υπερδύναμη. Αλλά πρέπει να το πούμε. Πίστευαν ότι ο Donald Trump μπορεί να αλλάξει ε, την κατάσταση, το ρου της ιστορία. Ε, αυτό μπορεί να γίνει εν μέρους γιατί, χρειά, εν μέρη γιατί χρειάζεται ένα τρελός θα πρέπει όμως να καταλάβετε ότι δεν θα πρέπει να περιμένετε την υποστήριξη από αυτόν όσοι πιστεύαν ότι θα μας βοηθούσε είτε η Χίλαρη είτε ο Τραμπ στην πραγματικότητα ήταν μεταξύ των να σε φάει τίγρης ή να σε φάει το λιοντάρι. τουλάχιστον ο Τραμπ είναι αδιάφορος πρόσωπος στην Ελλάδα και δεν τρέχει και κάτι Λοιπόν τώρα Τα πρέπει να πάμε λίγο να προσγειωθούμε προς Ευρώπη μεριά Και να πάμε να δούμε για τη Γερμανία ε, Η Γερμανία έχω βάλει το αγαπημένο μου ρητό, Το έχει πει ο Τσόρτσιλ, τοξότης, Εφιέστατο. Εντάξει, ήταν και λίγο κατά ήτανε ήταν και λίγο μπεκρής, αλλά θεωρούνταν και από τους καλύτερους ρήτορες της ιστορίας, μάλλον του 20ου αιώνα. Η Γερμανία πρέπει να βοβαρτίσεται κάθε 50 χρόνια. Δεν έχει σημασία να ξέρεις τον λόγο, τον ξέρουν αυτοί. Η Γερμανία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη χωρίς να είναι στατιωτική υπερδύναμη. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό κοσμικό παράδοξο αλλά έχει συμβεί λόγω του ότι πλέον έχουν αναλάβει μέσω του ευρώ την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Βλέπετε η συναναστροφή με τους Αμερικάνους η σύγχρονη Γερμανία οφείλει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή της υπό την παρούσα μορφή στα αμερικάνικα δολάρια αλλά και με τους Εβραίου τη δίδαξαν πως οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ενιαία στρατηγική και εξωτερική πολιτική. Αυτό βεβαίως σε αντίθεση με εμάς. Η Άγγελα Μέρκελ πάει για εκλογές το 2017 το Σεπτέμβριο και δεν θα ήθελε να διανοηθεί ούτε για πλάκα πως θα έλεγε στον γερμανικό λαό να δώσουν επιπλέον χρήματα και κίνητα στους Έλληνε. Και για να κόψουμε την πλάκα πω οι Γερμανοί είναι φιλέλληνες επειδή χορεύουν σιρτάκι και λατρεύουν τον Παρθενώνα οι Γερμανοί είναι πάνω απ' όλα Γερμανοί Άλλωστε το λέει και ο εθνικό του σύμπνος που λέει Deutschland, Deutschland, Uberalles, Uberalles, Interwelt Δηλαδή η Γερμανία πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλο τον κόσμο So simple Ενώ εμεί, εντάξει έχουμε μείνει σε γνωρίζω από την κόψη του σπάθιου την τρομερή Okay. Εντάξει, οκ. Αν κάποιος είχε κάνει αυτά που είχε κάνει ο Τσίπρας θα τον είχαν βάλει ε, σε τίποτα μπουντρούμια στο Μπάτεν Μπάτεν αλλά τέλος πάντων. Τι θα μπορούσε όμως να συμβεί για τη Γερμανία για το 2017 το ετήσιο μεσουράνημα είναι πάνω στον άξονα άξο αεροσκόπου πλούντονα και αυτό βγάζει απροσδόκητες μετακομίσεις, μετακινήσεις ή ακόμα και αλλαγές θέσεων. Επιπρόσθετα με τη συμμετοχή των αξόνων Δίαζευς, Βόρειου Δεσμού Άδμητου, Ουρανού Ποσάιντον αλλά κυρίως του Κρόνου Βουλκάνους, σηματοδοτούν μια αλλαγή, μια νέα εποχή. Διότι η Γερμανία θα συνεχίσει να παράγει αλλά και θα κοιτάξει να σεβαστεί τη δική της αυτονομία και κυριαρχία. Θα υπάρξει ιδιαίτερη προπαγάνδα από πλευράς της σε θέματα μετανάστων, αφού το δημιούργημα της πολυπληθυσμικότητας έγινε Φραγκιστάιν. Ίσως κάνει προσλήψεις στο στράτο και στην αστυνομία, αλλά και βγάλει πιο οπλισμένους στο δρόμο. Αυτό που προβληματίζει είναι ο οροσκόπος και σχετίζεται με τις δράσεις των άλλων, τι αντίκτυπο έχουν αυτοί σε μένα. Αν και ο οροσκόπωσης ισούται με τον ήλιο της Γερμανίας θα μπορούσε να είναι μια καλή ένδειξη. Η παρουσία των αξόνων διαχαντέ, άρη κρόνου υποθετικού και μηδενική κρύου κρόνου μιλούν από μόνοι τους για οικονομική χασούρα εξαιτίας τρίτων, απιλές και προειδοποίησης προ την κυβέρνηση αλλά και διαχωρισμό της θέση από τους άλλου μέσα από μια παρέτηση σω σε κυβερνητικό επίπεδο και συνασπισμούς να έχουμε περίεργα παιχνίδια αφού το σημείο που υποδεικνύει την κυβέρνηση, Αφροδίτη προς Κρόνο Ισοπλούτονας, εκεί εμπλέκονται μεσοδιαστήματα που ενδεχομένως να έχουμε εκπλήξεις. Εκεί ίσως η παρούσα κυβέρνηση να δει τα ποσοστά της εξαιρετικά περιορισμένα και να νιώσει έντονη απειλή από κόμματα και συνασπισμούς με πιο εθνικιστικό προφίλ. Ο ετήσιος χρόνος ισούται με εξισώσει που σημαίνει πως η Γερμανία θα επιχειρήσει να δείξει πως έχει προσωπικότητα και είναι ένα κράτος με όλη τη σημασία της λέξης, αυτεξούσιο. Μαθαίνει από τα λάθη της αλλά θα έχει αρκετές περαιτέρω απώλειες. Θα δείξει πως στην Ευρώπη υπάρχει ισότητα αλλά η Γερμανία είναι πιο πάνω από τους υπόλοιπου ίσου. Και αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ένταση και ερωτηματικά από τη λήψη ακραίων μέτρων. Πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει τη συκοφαντία αλλά θα ενοχληθεί ιδιαίτερα από την έναρξη μιας νομικής διαδικασίας εναντίον της και η γερμανική αλαζονία θα συναντήσει για τα επόμενα τέσσερα έτη αυτό που της αξίζει. Τη συμπατική νέμεση. Λοιπόν, και έχουμε και μια ίδια έτσι τη τελευταία στιγμή μια από το. Uh, η εκπομπή είναι και αρκετά διαδραστική. Καλαχί η Πανσέλλον λειτουργήσε. Οι τζιχαντιστές θέλουν αιματηρή λέει πρωτοχρονιά Χτυπήστε λέει την Ευρώπη Πολύ ωραία Μοιράζουν τεχνικά εγχειρίδια μέσω ίντερνετ για να φτιάξεις βόμβες Εξαιρετικά Στην Γερμανία Η Άγγελα Μέρκελ πίεζε λέει τα συνδικάτα αυτοκινητιστών να εκπαιδεύουν πρόσφυγες στην οδήγηση βαρέων φορτηγών και αυτό είναι ένα χτύπημα προς την Μερκέλ. Βέβαια αυτό να ξέρετε δεν μας εξυπηρετεί και ιδιαίτερα διότι εγώ όπως σας είχα πει για την Ελλάδα οι φίλοι μας οι, έτσι, οι Γερμανοί θα θελήσουν για να βγάλουν το, το κακό σπυριά από πίσω τους Να κάνουν την Ελλάδα μία σπινά Λοιπόν πάμε για το Ευρώ και την Ευρωζώνη του 2017 Εδώ έχω χρησιμοποιήσει μια φράση του Νίκολα Μακιαβέλη Που είναι από τους αγαπημένους μου Που λέει η αρετή και ο πλούτος σπάνια πηγαίνουν στον ίδιο άνθρωπο το Ευρώ ως νόμισμα δημιουργήθηκε προκειμένου να είναι το ενιαίο νόμισμα της Ευρωζώνης αρχικά και της Ευρώπης εν συνεχεία και κατ' επέκταση. Η ιστορία μας δείχνει πως τελικά αυτό δεν είναι παρά ένα γερμανικής έμπνευση και παραγωγής τέχνασμα προκειμένου η Γερμανία να εξαπλωθεί οικονομικά και να βάλει χέρι στα σεντούκια και τις οικονομίες σε όλους στην Ευρώπη. Οι χώρες που είναι εκτός ευρωζώνης, Δανία, Αγγλία, Σουηδία, δεν λαμβάνονται και τόσο ομότυπη της ευρωπαϊκής οικογένειας, ας μην κρυβόμαστε, οπότε ευρώ ή θάνατος. Βέβαια με την πάροδο των ετών υπήρχαν πολλές παραφωνίες, όπως η Κύπρο που μέσα σε έξι χρόνια από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ βάρεσε κανόνι, αλλά και η Ελλάδα που τελικά κατάδησε ε, παρίας της λεγόμενης οικογένειας της Ευρωζώνης. Το Brexit αποτέλεσε για τους οικονομικούς αναλυτές αλλά και τους έχοντες την εξουσία στην Ευρωζώνη κάτι σαν το περίφημο νοητικό πείραμα του Έβιν Σρέντιγκερ με τη γάτα επί ενός σωλήνα με ένα ραδιοενεργό ισότοπο που αν απελευθερωθεί η γάτα θα πεθάνει ενδεχομένω. Μπορεί όμως και να μην απελευθερωθεί αλλά και η γάτα να είναι ζωντανή. Πολλοί πίστευαν πω ήρθε στην τέλεια της Ευρωζώνης με ένα επικείμενο αντίο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή όμως δεν επίληθε λόγω του ότι αφενός οι Άγγλοι δεν φάνηκαν ποτέ πρόθυμοι να την κάνουν αλλά από την άλλη η Αγγλία δεν ήταν ποτέ μέλος της Ευρωζώνης και κατά συνέπεια μέρος του σκληρού πυρήνα αυτή. Η γάτα λέγε με Ευρωζώνη έμεινε ζωντανή αλλά ταυτόχρονα οδεύει προς μια διάλυση έστω και τεροχρονισμένη ή έστω και βελούδινη ή και αποτυχημένη επανάσταση του 2015 δική μας επανάσταση και της τότε νεοκλεγμένης, νεοκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας μας βρήκε μιμητές και αυτό τόσο τα αδέρφια μας οι Ευρωπαίοι όσο και το Διεθνές Βοσματικό Ταμείο μα στίβουν ανελέητα έτσι το ευρώ ήταν ένα νόμισμα που όφιλε να ενώσει τον πλούσιο αγορά με το φτωχό νότο Με παθογένεια ιδιαίτερη από την αρχή Είναι μαθηματικό βέβαιο προς πάγει απόσταση. Όπως έχω πει κατ' Και τονίσει Είναι ένα προσωρινό νόμισμα Ας δούμε όμως τι λέει το ετήσιο Καταρχήν λέει ότι Ίσως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Να κλείσει επιλεκτικά Τη για του ζεστού χρηματο Σε κάποιες χώρες είναι μια χρονιά μεγάλης κρίσης, το μεσουράνιμα μιλά για απροσδόκητες αλλαγές και προσταφερέσεις μελών και νομισμάτων και θέσεων, αδυναμία να κατανοήσω τη θέση των άλλων και αυτό σηματοδοτεί εγκατάληψη και αυτό ίσως σημαίνει ισχυρή αλλαγή και διαφοροποίηση στι αλλαγές, στις ισοτιμίες σε σχέση με τα άλλα λοιπά ισχυρά νομίσματα. Αυτό δεν αποκλείται να οδηγήσει σε πάυση πληρωμών Τραπεζική κρίση αλλαγή νομίσματος ή αποχώρηση ενός μέλους που τελικά θα συγκλονίσει Πάμε για έναν οικονομικό πόλεμο και τολμώ πως εντός του έτους Η αποχωρηση ενό μελους που τελικα θα συγκλονισει παμε για εναν οικονομικο πολεμο και τολμω πως εντος του ετους η πιθανοτητα της ισοτιμίας να είναι με το δολάριο ένα προς ένα και λίγο πιο κάτω Δεν είναι καθόλου απίθανη Ο οροσκόπος μιλά για τη σημαντική απώλεια ενός πλεονεκτήματος αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά το Μάιο του 2017 και αφού θα έχει προηγηθεί ένα meeting με κυβερνήσεις και εκτός Ευρώπης όπου κάποιες εξ αυτών θα έχουν στρατιωτικό, μοναρχικό ή ενδεχομένως δικτακτορικό καθεστώς. Αυτό όμως, για να ξέρετε, για να είμαστε σωστοί, είναι το πρώτο μέρος της Ευρωζώνης διότι υπάρχει και δεύτερο μέρος που θα το αναγνώσουμε που θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα στις 29 του μήνα και πάμε να δούμε λίγο τις προβλέψεις το 2017 για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα γνωστό τραγούδι που λέει βαρέσαμε διάλυση δεν θέλει ψυχανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργηθηκε για να ενώσει τις χώρες αλλά τυπικά για να τίνει να τους χωρίσει αφού έχει γίνει μια άλλη ρωμαϊκή αυτοκρατορία με ένα άτυπο Pax Deutschland και έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό του Εύπορου Βορρά και του Μίζερου Νότου. Αλήθεια. Όμως αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα μόνο η Ευρωζώνη ή και το ίδιο το Ευρώ. Βασικά Κατά τη γνώμη μου εδώ υπάρχει ο, νότου, ο νόμος των συγκοινωνών των δοχείων Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό πως αυτό το μοντέλο Δεν μπορεί να λειτουργήσει με βόρειους πατρικίου και νότιους πληβείους Πόσο όμως μπορούν οι Βρυξέλλες ως πρωτεύουσα να είναι ετερόφωτοι ε, Αφού όλες οι αποφάσεις γίνουν το Βερολίνο Το ετήσιο μες ισούται με τον Ποσειδώνα αλλά και του άξονε. Οροσκόπου Κρόνου, Κρόνου Ευόρειου Δεσμού Ποσάιντον και Ήλιουζεύς και αυτό σημαίνει αλληλικρίνεια και διάψευση των προσδοκιών θα απαιτηθεί από τους άλλους, τις χώρε μέλη, δουλοπρέπεια και πιστή προσήλωση στα κελέσματα της Γερμανίας μα και των δορυφόρων αυτής Παράλληλα η Γερμανία λόγω της αδυναμίας της να έχει ένα στρατό αξιόμαχο θα ζητήσει την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Φρουράς Φύλαξης για έκτακτες ανάγκες όχι Ευρωστρατό το τονίζω αλλά κάτι σαν μια Ευρωπαϊκή Δελτα Force με την δυνατότητα να επεμβαίνει όπου κρίνει αυτή αυτό είναι κάτι σαν τον Ευρωπαϊκό Δούριο Ήπο Ο ετήσιος οροσκόμπος ισούται με Πλούτονα και ισούται και με Ποσάιντον και αυτό Ε, ένα λίγο γιατί λίγο κουράστηκα τα μάτια μου ναι, αλλά και τον άξονα ζευσκρόν υποθετικού και αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις στάσεις, αλλά και στα μέλη άλλοτε παροδικές και αρκετές μόνιμες με άλλες δυνάμεις εκτός Ευρώπης θα ραγίσει βαθιά το γυαλί δεν αποκλείται να κηρυχτεί ένα άτυμπος πόλεμος σε χώρα πλήν της Ελλάδος και της Ιταλίας. Και αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, είναι η Γαλλία. Θα το αναλύσουμε παρακάτω αυτό. Η σελήνη του ετησίου, ισούτε με άρι ουρανό και ήλιο κιούπιντο, δείχνει μια ταραγμένη περίοδο, αφού πάνω σε γιορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις θα έχουμε πολλά χτυπήματα και ατυχήματα. Πολύ σημαντικό είναι ο που ισούται με το γενέθλιο Ποσειδώνα εξαπάτηση, σκάνδαλα υπεξαιρέσεως δοροδοκίας ή και συναντά της εξισώσεις ηλίου κρόνου υποθετικού κυμπιντοζεύς και ολοσκόπου κρόνου υποθετικού και σημαντοδοτή εξελίξεις αλλά και σκάνδαλα μέσα στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κονδύλια αυτής ενώ πολλές προσπάθειε χειραγώγησης θα πέφτουν στο κενό το πρόβλημα θα είναι κάποιο που θεωρείται το χέρι μιας σημαντικής προσωπικότητας ή ο ηγέτη ή ενός ηγέτη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τέλος, Τέλος ο ετήσιος Ποσιδόνας ισούται με το γενέθλιο άδμητο αλλά και με το δυσίωνο μεσοδιάστη Μάρη Κρόνου, που ερμηνεύεται ως επιβράδυση στην Ευρώπη αλλά και προβλήματα θανάτων από αέριο ή δηλητήριο που θα είναι προϊόν δολιοφθοράς Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μεγάλη μεροληψία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τραπεζικά και δημοσιονομικά ζητήματα και ενδεχομένως να θελήσει να καθυποτάξει και άλλες χώρες ως μια άλλη Ελλάδα και περνάμε έχουν μείνει από ό,τι βλέπω εδώ δύο χώρες ε, πάμε στη Γαλλία η πολιτική και η μοίρα της ανθρωπότητας διαμορφώνονται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά και χωρίς μεγαλείο άνθρωποι που έχουν μεγαλείο μέσα τους δεν ασχολούνται με την πολιτική αυτή είναι μια φράση που ανήκει στον Αλμπερ Καμή η Γαλλία ψάχνει να βρει την ηρεμία της αφού δεν έχει συνέλθεια από τον τρόμο του Μπατακλάν λόγω του ότι ένα σημαντικό ποσοστό είναι μουσουλμάνοι στην πίστη με ρίζες από Αλγερία, Μαρόκο, Μπαλί και Λικιπές Απικίες και όχι μόνο και αυτό από μόνο του δημιουργεί προβλήματα αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν είναι και εν δυνάμει τζιχαντίστες τρομοκράτε. Έχοντας τα τελευταία χρόνια τον Φρανσουά Ολάντ στο τιμόνι της χώρας, κατάφερε να κάνει τη Γαλλία ένα μεγάλο μηδενικό, ουσιαστικά παραδουλεύτρα της Μέρκελ. Ο Σαρκοζή επιχείρησε να επανέλθει, αλλά μάταια, μιας και η, ακόμα και η Κάρλα Μπρούνη έχει ξενερώσει με την πάρτι του και τελικά θα αρκεστεί από πρόεδρος της Γαλλίας να γίνει πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Paris saint Οι σχέσεις της με την Ευρώπη είναι αρκετά περίεργες και προφανώς θα χειροτερεύσουν, Αφού είτε κερδίσει η Μαλή Λεπέν είτε ο Φιγιόν νικητής θα είναι ο Βλαδίμιος Πούτιν αφού και οι δύο είναι την προτιμήσεώς του Αν και εδώ εκφράζω προσωπική πεποίθηση η Λεπέν έχει μια πρώτη τύχη προ την προτίμηση Φαντάζεστε να έχουμε εκ νέου ένα δημοψήφισμα που κατά συνέπεια θα, θα... θα... άνοιγε του ασκούστε ο άλλου Κατά της γερμανικής κυριαρχίας άσχημα ντράβαρα άνοιξε η αγγελική Μέρκελ Ας δούμε όμως τα του έτους διότι αυτό είναι το ζητούμενο Ο οροσκόμπος Ισούτε με το Δία και παίζουν και οι άξονες Κρόνου Ποσειδώνα και λυπή νομίζω σα κουράζω που μας υποδεικνύει πως για το 2017 και υπάρχει θέληση για καλύτερες περιστάσεις και μια βελτίωση της κατάστασης εν θα πρέπει να έχουμε μια κατάσταση δόλιοφθορά σε τρόφιμα ή νερό κάτι στα βιολογικό πόλεμο βάζοντας το κρατικό μηχανισμό σε μια γρήγορση κάποιε αλλαγέ που θα παρουσιάσει κοινή γνώμη θα είναι προϊόν των συνθηκών που θα επικρατούν εντό τη γαλλική επικράτεια. Θα τη ζητηθεί να λάβει υπόψη τη κάποιε οδηγίε παύλα για τα Η Γαλλία φέτο θα αλλάξει νόμου, στάση και μοντέλο και κυβέρνηση. Το Μεσουράνημα μιλά για το ότι η Γαλλία και κατ' ο λαό τη γνωρίζει τη δύναμή του. Ο λαό είναι έτοιμο για πάλι, αλλά και για να εκφράσει τη γνώμη του με θάρρο, θέσει από τη στιγμή που θα εκφραστούν θα παραμείνουν αμετακίνητε. Το άτομο που έρχεται θα έχει συντηρητικές, τυραννικές ή ακόμα και δικτακτορικές τάσεις και ενώ ο λαός θα ζητήσει μια, θα δώσει μια εντολή για ανεξαρτητοποίηση. Εξαιρετικά σημαντικό είναι πως ο ετήσιο κρόνος, εδώ προσέχτε, ισούται με τον γενέθλαιο χρόνο, έχει επιστροφή κρόνου με την κλασική αστρολογία ε, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού ισούται με το γενέθλιο κρόνο της Γαλλίας όπως είπαμε και συμμετέχουν οι άξονες με Σουράνημα Πλούτονα, Ερμή Άδμητο, Μηδενική του και Ποσειδώνα Χαντές και εδώ προσέχτε γιατί έχουμε μια ενεργοποίηση γενέθλίων αξονών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή μπορεί να αναιρέσει όλο το πλέγμα που λέει καθυστερώντας μένα τα σχέδια κάποιων, περιορισμός και απεσιοδοξία, ιδεολογική αντίστηση στα θέλα των άλλων, προβλήματα από πλημμύρες ναυάγια, προβλήματα στην αυτιλία μα και τα λιμάνια, αλλά και εξαπάτηση από τριτούς. Λυπάμαι αλλά πιστεύω πως το στόχαστο της Μέρκελ περνάει Γαλλία πλέον, η οποία θα δώσει ένα τεράστιο αγώνα για να κρατήσει την οικονομική της αυτονομία, αλλά κυρίως την εθνική της ομοιογένεια, αφού τα πράγματα θα, και τα γεγονότα που θα συμβούν θα αναγκάσουν τους γάλους να στραφούν σε πιο extreme πολιτικές και άλλες μορφές λύσεις. Στρέψαμε και κράτησα στο τέλος την Ιταλία, α, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν η Monday Day Pachi, η, είχε μπει σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης και ανταλλαγής χρέους με ομόλογα τα ομόλογα που προσφέρθηκαν θα επιστραφούν πίσω ε, διότι απέτυχε το πείραμα ε, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα διότι αυτό προφανώς πάει να συμπαρασύρει όλη την Ευρώπη και επίσης έχουμε και μια δεύτερη είδηση που λέει ο 20 αξιολόγηση DBRS είναι καναδέζικος ε, και είναι... Ένας από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγης που λαμβάνει υπόψη ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει ότι η 13 του 1 θα κληρώσει για την Ιταλία που κατά τη γνώμη μου θα την υποβαθμίσει και αν υποβαθμιστεί η τρίτη οικονομία της Ευρώπης ε, πραγματικά έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν πάμε στη Γαλλιά Το τίτλο που έχω βάλει έχει στο άγνωστο με όχημα την Επανάσταση στην Ιταλία σύνομαι. Η Ιταλία είναι μια περίπτωση διάζουσα αφού είναι ένα μεγάλο οικονομικό μέγεθος και μπορεί να χειριστεί καλύτερα τη μοίρα της γιατί είναι ως δύναμη αρκετά υπολογίσιμη Το δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου έδειξε περίτρανα πω οι λαοί έχουν το τσαγανό και μπορούν να ανακάνουν. Τα πάντα αφού όπως λέει και το τραγούδι, People Have Power. Το 2016 βρήκε στο τιμόνι της διακυβέρνησης χώρα χώρας των Ρωμαίων το Ματέο Ρέτζι, ο οποίος έπαιξε το χαρτί του δημοψηφίσματος δίδοντας τη δυνατότητα στου Ιταλούς πολίτες να ψηφίσουν για το μέλλον τους. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ το Βερολίνο διαμέσω των δημοκρατικών Βρυξελών πάντα ζητούσαν επιπλέον αμμοδιότητες από την Ιταλική κυβέρνηση να γίνει δηλαδή κάτι σαν κράτος εν κράτη. Στην πραγματικότητα ο Ρέτζι έδρασε σαν καμικάζι παρασύροντας την Ευρώπη σε έναν όλεθρο. Το δημοψήφισμα κέρδισε το όχι με ένα εικοφαντικό 60% κάτι αντίστοιχο με το δικό μα, μόνο που οι Ιταλοί δεν είχαν Τσίπρα. Λειτουργήσε με τρόπο μαγκιόρικο, σικελικό θα έλεγα Στην πραγματικότητα το μόνο που απομένει είναι να στείλουν το ψάρι Το ψάρι κατά το λειτουργικό της μαφίας Το στέλνουν όταν κάποιο είναι τελειωμένες οι ώρες του Για να του φτιάξουν οι συγγενείς την ψαρόσουπα Τέλος πάντων η Σελήνη Ιησούτε με διάφορα μεσοδιαστήματα γεγονό που μιλά για τυχερές επαφές και κέρδη μέσα από γυναίκες Ή οι που σχετίζονται με αυτές, το θάνατο μιας γυναίκας κυβερνητικού ή πρώην κυβερνητικού αλλά και για άτομα που μάχονται για τη μετάδοση μιας ιδέας. Ο λαός αναζητά μια κυβέρνηση άξε της εμπιστοσύνη του ενώ η κοινωνία θα επιδείξει αντανακλαστικά και θα είναι σε εγρήγορση. Το μεσουράνημα μιλά για εφη .E. άτομα που ξέρουν να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους να φέρουν την κατάσταση στα μέτρα τους, ενώ το κοινό προτιμάει έναν καλλιτέχνη, έτσι ακριβώς το λέει η εξίσωση, που θα επηρεαστεί αλλά και θα επηρεάσει την κοινή γνώμη. Ο οροσκόπος α, μιλά α, για απίστευτες εξελίξεις, όπου θα εξαρτηθούν από τη σύγκληση συμβουλίων και εκτάκτων συναντήσεων, ενώ η χώρα θα απαιτήσει σεβασμό τόσο προς αυτήν όσο και προς την ιστορία της. Η χώρα θα διαχωρίσει τη θέση τη από τους άλλους και αυτό θα πυροδοτήσει σε αντιδράσει. αντιδράσεις Οι επαφές με άτομα κορυφαία και που κατέχουν εξουσία τελικά δεν θα αποδώσουν αφού ούτε πολύ θα υπάρξει μια τιμωρητική προδιάθεση Το στίχημα της χώρας να χαλιγεναγωγήσει τη γερμανική Ευρώπη μάλλον θα πάει κουβά Η Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο Ζεύς Ο Ετήσιος ε, αφού μετέχουν άδμυντος, μετέχουν και άλλοι άξονες και αυτό σηματοδοτεί τραγικές συνέπειες ενός επιχειρήματος. Σηματοδοτεί μια ένωση η κίνηση η οποία θα συζητηθεί αφού μέσα πριν σαφώς, θα είναι μια πράξη που θα πίσει τα τύμπανα ενός άτυπου και ενδεχομένους οικονομικού πολέμου. Παράλληλα θα φορδωθεί αρκετά hot spot ενώ θα απαιτηθεί Κάτι να χάσει εξαιτία τη της σε μία ένωση κρατών του Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΝΑΤΟ. Τέλος, ο ετήσιος χαντές ισούνται με τον Ποσειδώνα της Ιταλίας. Και αυτό δείχνει θαλάσσια ατυχήματα, ασφυξία, μεγάλα οικονομικά εγκλήματα, αλλά και τεχνάσματα περί... αντιπερισπασμού. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η εμπλοκή διάφορων αξόνων, και αυτό από μόνο τους μας προεισδεάσει για τους απέναντι που κάνουν πως δεν καταναβαίνουν καταστροφή εντός τη κυβέρνηση ή στην ίδια την κυβέρνηση προσπάθειες που θα καταβάλει η χώρα θα σαμποτάρονται και θα αμφισβητούνται και η κατάσταση δυστυχώ θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Με λίγα λόγια τα πράγματα για το έτο 2017 για την Ιταλία είναι δύσκολα αφού οι Ευρωπαίοι θέλουν να την κάνουν δεύτερη Ελλάδα. Ενδεχομένω γιατί μιλάει για έναν καλλιτέχνη εξίσου και εκεί συνειρμικά το μυαλό μας πάει στον Πέπε Γκρίλο θα κάνει την Ευρώπη ανάστα ο Κύριος αφού οι Ευρωπαίοι θα αξιώσουν να υπογράψει χαρτί πολιτικής και οικονομικής μετάνοιας μετά λύψης μέτρων. Άρα για να πάμε σε ένα ρεζουμέ και να ξέρουμε τι ακριβώς παίζει η κατάσταση σε οικονομικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Και δεν είναι ιδιαίτερα καλή γιατί στην πραγματικότητα όλη αυτή η αλαζονία και όλη αυτή η τρέλα στο ποιος θα επικρατήσει πού θα οδηγήσει σε αδιέξοντες καταστάσεις. Δυστυχώς η Γερμανία είναι η τρελή της ιστορίας Μάλλον πρέπει να κρατάνε από τον Δεν μπορώ να το εξηγήσω ο ίδιο. Και ουσιαστικά καταστρέφουν αυτά που φτιάξανε. Και δυστυχώ δεν αξίζουν και ούτε τη λύπησή μα. όλα αυτό που περνάει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία είναι προϊόν τόσο των Αμερικάνων όσο βέβαια και των φίλων μα των Γερμανών. Δεν θέλω να νιώθετε άσχημα νιώθω, Δεν θέλω να νιώθετε ότι απογοητευθήκατε Αλλά έπρεπε να κάνουμε αυτή την εκπομπή Την πρώτη, την προπαρασκευάστική Για να σας δώσω να καταλάβετε Τι παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο Διότι όλα αυτά θα μας επηρεάσουν ε, Ευχαριστώ καταρχήν όλους εκείνους Που έχουν κερδίσει εις μου Μου έδειξαν ότι όλοι Είναι σε θέση να χάσουν Ευχαριστώ όλους εκείνους που γέλουν με τα όνειρά μου Εμπνέουν τη φαντασία μου Ευχαριστώ όλους όσους με γεμίζουν ψέματα Μου δίνουν τη δύναμη της αλήθειας Ευχαριστώ όλους εκείνους που δεν έχουν πιστέψει σε μένα Μου έμαθαν πως μετακινούνται τα βουνά Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πολεμούν, Προκαλούν το θάρρο μου Ευχαριστώ βεβαίως όλους εκείνους που ήθελαν να μου επιβάλλουν περιορισμούς Μου δίδαξαν την αξία ελευθερίας Ευχαριστώ όλους όσους μου έχουν προκαλέσει σύγχυση Έχει γίνει σαφής η θέση μου Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν εγκαταλείψει Μου δώσαν χώρο για να δημιουργήσω Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν προδώσει Όσους καταχράστηκαν τα αισθήματά μου μου επέτρεψα να είμαι προσεκτικός Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν βλάψει Με έμαθα να αναπτύσσω μέσα από τον πόνο Ευχαριστώ όλους όσους εκείνους που διαταράσσουν την ηρεμία μου Και μου δημιουργούν προβλήματα Μου έδωσαν τη δύναμη να τα αντιμετωπίζω Ευχαριστώ όλους εκείνους που με έριξαν στο έδαφο Μου έδωσαν την ευκαιρία και τη δύναμη να μάθω να σηκώνομαι Ευχαριστώ όλους εκείνους που έχουν κερδίσει εις βάρος μου. Μου έδειξαν πως όλοι είναι σε θέση να χάσουν. Το πιο σημαντικό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με αγαπούν όπως αγαπώ και εγώ. Και φυσικά όλα αυτά δεν είναι δικά μου λόγια γιατί δεν έχω τόσο ποιητική ε, φιλοσοφία. Ανήκουν στον τεράστιο Πάολο Κουέλιο από το εγχειρίδιο του πολεμιστή του Φωτός μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Θέλοντας να κάνω μια ανακεφαλαίωση θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Φέτος θα νιώσουμε ότι η κατάσταση με τους λάθρομετανάστες θα φτάσει στο... σε ακραίο σημείο. Η Γερμανία δεν είναι διατεθειμένη μετά από αυτά που έχουν συμβεί να συνεχίζετε να λούζετε αυτή την κατάσταση και αναγκαστικά λόγω της εφαρμογής Βουβλίνο 2 ε, θα αναγκαστούμε να την υποστούμε ένα μεγάλο κομμάτι εμείς και εκεί πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Ε, ίσως κάποιοι να λέτε μας είπες γενικά, δεν σας είπα καθόλου γενικά σας είπα πολύ ειδικά Καλό θα είναι να ξανακούσετε την εκπομπή ε, Διότι την επόμενη πέμπτη Πάλι την ίδια ώρα 29 του μήνα Θα πούμε Για τα της Ελλάδος Θα πούμε ε, Και λίγο για Ρωσία Θα πούμε επίσης για Τουρκία Θεώρησα ότι πρέπει να γίνει αυτή η σύγκριση Και το θεώρησα γιατί, γιατί ξέρω ότι φέτος Δίνεται μία ευκαιρία μοναδική στην Ελλάδα Πάντα υπό την προϋπόθεση Ότι Τα νησιά μας που θα σφίζουν από... Uh, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τουρισμό δεν θα σφίζουν από πολλούς λαθρομετανάστες που θα θέλουν να κάνουν τα δικά τους και τέλος με τα λόγω γνώσεως επειδή οι ενδείξεις ο... είναι τέτοιες και επειδή σα το έχω από το 16 ότι ηγκή η ώρα το 17 έφτασε η ώρα Έφτασε η ώρα Να Συνηθίσετε Ξέρω ότι σας πήρε καιρό Να Συνηθίσετε λίγο από τις δάχμες Στο ευρώ ε, Μάλλον πρέπει να ξεσυνηθίσετε Λίγο το ευρώ Καλό βράδυ Θα τα πούμε Την επόμενη πέμπτη